Συνεχίζουμε στην παρουσίαση και ανάλυση των αναρριθμείτων αμαρτιών οι οποίες όπως διαπιστώνουμε πραγματικά δεν έχουν τέλος και όπως πολλές φορές τις παρομοίωσα, έτσι θα δώσω ακόμα μία παρομοίωση θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε σαν τις ταγόνες μιας καταρακτόδου βροχής και όπως η καταρακτόδης βροχή εφόσον είσαι ασκεπής, εφόσον δεν έχεις μία ομπρέλα, εφόσον δεν έχεις κάποιο υπόστεγο, η καταρακτώτης βροχή θα σε μου σκέψει, οπωσδήποτε και όχι μόνο θα σε μου σκέψει, αλλά θα σε περωνιάσει μέχρι το κόκαλο, έτσι ακριβώς είναι και οι αμαρτίες. Η αμαρτία πέφτει με τέτοια συχνότητα, με τέτοια ταχύτητα, αλλά και με τέτοια πυκνότητα ούτω ώστε, ώστε είναι αδύνατον άνθρωπος να ευρεθεί ενώπιον του Θεού να παρουσιαστεί και να πει ότι εγώ δεν αμάρτησα, ότι μπόρεσα να αποφύγω την αμαρτία. Καν μία ώρα η ζωή του ανθρώπου επί της γης, και αύτη ειν πλήρης αμαρτιών λέει η Αγία Γραφή και αν ακόμα λέει μία ώρα είναι η ζωή του ανθρώπου επάνω στη γη και αυτή η ώρα είναι γεμάτη από αμαρτίε. και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ο Θεολόγος ο μαθητής της αγάπης αυτό ο οποίος έκλεινε το ούστου το αυτή του επάνω στην καρδία του Κυρίου κατά την ώρα του μυστικού δείπνου αυτός λοιπόν ο μαθητής λέγει ότι εάν είπομεν αμαρτίαν και έχουμεν εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια ουκ στην ενημείν δηλαδή εάν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτίες και τον εαυτό μας κοροϊδεύουμε αλλά και ψέματα λέμε ενώπιον του Θεού είμαστε πλήρης αμαρτιών, είμαστε γεμάτοι από αμαρτίες και δυστυχώς, όπως διαπιστώνουμε πάλι, δεν υπάρχουν αμαρτίες μικρές. Αν θα μπορούσα πάλι να παρομοιάσω τις αμαρτίες, είναι όλες φίδια, φαρμακερά φίδια. Δεν υπάρχουν αμαρτίες οι οποίες να μην δηλητηριάζουν την ψυχή. Δεν υπάρχουν αμαρτίες με λιγότερο δηλητήριο η μία από την άλλη. Όλες έχουν το ίδιο διλητήριο, όλες αν δείξουν, αν δαγκώσουν την ψυχή του ανθρώπου, το ίδιο κακό θα δημιουργηθεί στην ψυχή. Είτε το ένα φίτι σε φάει, είτε το άλλο φίτι σε φάει και να πεθάνεις. Είτε αυτό λέγεται οχιά, είτε αυτό λέγεται κροταλίας, είτε αυτό λέγεται βόας, είτε αυτό λέγεται όπως τες είτε μεγάλο είναι το φίδι είτε μικρό είναι το φίδι ο θάνατος παραμονεύει πίσω από τα δόντια του κάθε φαιδιού έτσι ακριβώς είναι και οι αμαρτίες είτε μεγάλη την θεωρείς είτε μικρή την θεωρείς έχει το απαραίτητο δηλητήριο για να σε θανατώσει, να θανατώσει την ψυχή σου είδαμε μέχρι τώρα πέντε αμαρτίες η πρώτη η μεγαλύτερη η ρίζα πασών των αμαρτιών η υπερηφανία είδαμε τον εγωισμό είδαμε το πόσο μεγάλο κακό έκανε ο εγωισμός στο ανθρώπινο γένος είδαμε ότι ο εγωισμός έγινε η αιτία να δημιουργηθούν δαίμονες που δεν υπήρχαν είδαμε ότι ο άνθρωπος εξαιτία του εγωισμού εξεβλήθη του παραδείσου και δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτή, αυτό το δηλητήριο που μας άφησε πίσω ο Αδάμ και η Εύα αυτό το δηλητήριο συνεχίζει να δηλητηριάζει τις ψυχές μας και βλέπεις ότι ακόμα και σήμερα όλοι μας, ακόμα και τα μικρά παιδιά που κάνει εντύπωση Θεός φυλάξει, ακόμα και το μικρό παιδί του λες πες σε συγγνώμη, δεν λέει συγγνώμη δεν λέει συγγνώμη, πες σε συγγνώμη, όχι δεν λέει συγγνώμη Θα μου πει εσύ λες, όχι δεν λέω ούτε κι εγώ, εσύ λες, ούτε και εσύ λες Αλλά το μικρό παιδί ποιος το Να το δηλητήριο της αμαρτίας Να το γενετήσιο δηλητήριο το οποίο περνάει από γενεά σε γενεά Ακόμα δεν έμαθε να λέει τίποτα, ακόμα δεν ξέρει τίποτα Κι όμως όταν πράξει κάτι το κακό και του λες ζήτα συγγνώμη, όχι συγγνώμη Μουτρώνει, κατεβάζει τα μούτρα του, πεισμώνει, σκούζει, φωνάζει, κλαίει, αλλά συγγνώμη όχι, συγγνώμη όχι, εγωισμός και τολμώ, τολμούν μάλλον ορισμένοι να έρχονται και να λένε εγώ, δεν είμαι εγωιστής εγώ, δεν είσαι εγωιστής δεν θίγεσαι εσύ, δεν πισμώνεις εσύ, δεν πατάς εσύ, δεν θυμώνεις εσύ όταν σε θύξουν, δεν χαίρεσαι εσύ όταν σε κολακέψουν, δεν το παίρνεις εσύ επάνω σου, τι είσαι εσύ, δεν έχεις εσύ εγωισμό, αυτό που θα παρακαλάμε τον Κύριο για την πρώτη αυτή αμαρτία. Κύριε ταπείνωσέ μας γιατί μόνο οι ταπεινοί εισελέξονται στην βασιλεία των ουρανών ταπείνωσέ μας Κύριε να παρακαλάμε τον Θεό να μας δίδει τέτοιες περιστάσεις ούτως ώστε να μας κόβει τα αυτιά, τη μύτη τα φτερά γενικά να πέφτουν να πέφτει ο εγωισμός μας να πέφτει ο εγωισμός μας να τον παρακαλάμε τον Κύριο γι' αυτό να επιτρέπει ο Θεός τέτοια στη ζωή μας ούτω ώστε να εξευτελιζόμετα να υβριζόμεθα, να περιπεζόμεθα από τους ανθρώπους χίλιες φορές προκειμένου να κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών Τι θα κερδίσεις αν εδώ, επί παραδείγματι, καταφέρεις να μην θυγεί Να μην θυγεί η υποληψή σου, τι θα καταφέρεις Απλώς θα πεθάνεις με ψηλά το κεφάλι Αλλά στην άλλη ζωή δεν θα χωράς να περάσεις από την πύλη του παραδείσου αν περάσεις με σκιφτό το κεφάλι, αν πεθάνεις με σκιφτό το κεφάλι τότε θα μπεις στην Βασιλεία των Ουρανών Δεύτερη αμαρτία η αχαριστία μας προς τον Θεό Η αχαριστία μας που δυστυχώ είπαμε ο άνθρωπος φέρεται απέναντι στο Θεό ούτε καν σαν ζώο διότι και τα ζώα μπορεί φωνή να μην έχουν, μπορεί ψυχή να μην έχουν Μπορεί λογική να μην έχουν, όμως το ένστικτο τα οδηγεί, τα καθοδηγή, να συμπεριφέρονται με ευγνωμοσύνη απέναντι στους ευεργέτες τους. Και βλέπεις το σκυλί, τη γάτα, όλα αυτά τα, ζωά, τα, τα ζώα τα οποία περιβάλλουν τον άνθρωπο, τα οποία δυστυχώς είπα τα κάναμε κατοικίδια, τα βάλαμε στα σπίτια μας. Ενώ δεν πρέπει, <κυκλή> τα βλέπεις όλα αυτά τα ζώα και διδάσκουν τον άνθρωπο με την ενστικτό διευγνωμοσύνη την οποία του έχει χαρίσει ο Θεός τρίτο αμάρτημα η κατάκριση η κατάκριση η οποία κάνει τον άνθρωπο δικαστή αλλά είπαμε δικαστής είναι ο Θεός αυτός έχει αρμοδιότητα να δικάζει το μεσημέρι διάβαζα την Κεκνή Διαθήκη, στο σημείο αυτό ακριβώς. Μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε. Μη καταδικάζετε και ού καταδικαστείτε, λέει ο Κύριος. Δεν θα σας κρίνω, εάν κι εσείς δεν κρίνετε. Δεν θα σας καταδικάσω, σας το υπόσχομαι. Δεν θα σας καταδικάσω. Θα μπείτε στη Βασιλεία μου. Δεν θα σας καταδικάσω, αλλά πού εμείς το μίσο μας εναντίον των άλλων ανθρώπων δεν μας κάνει να ησυχάσουμε να κλείσουμε επιτέλους τα φτωματά μας θέλουμε να χύσουμε το φαρμάκι μας να χύσουμε το διλητηριό μας εναντίον των άλλων ανθρώπων να βγάλουμε τα αποθημένα της καρδιάς μας να το πούμε αυτό που θα που, που πρέ, αυτό, αυτό που μας τρώει να το πούμε να Βγει από μέσα μας να καταδικάσουμε και δε βαριέσε α καταδικάστούμε από το Θεό να το πούμε όμως. Τόσο θρασείς, τόσο φοβεροί έχουμε γίνει απέναντι στο Θεό που δεν υπολογίζουμε ούτε κρίση του Θεού ούτε κατάκριση του Θεού ούτε ούτε μέλουσα, με, με, μέλουσα βασιλεία ούτε μέλουσα κόλαση. Τίποτα δεν υπολογίζουμε προκειμένου να βγάλουμε το μίσο μας απέναντι στους άλλους. Τέταρτο αμάρτημα. κατάλυση της νηστείας. Κατάλυσης της νηστείας που όπως είπαμε, δυστυχώς έπαυσε πλέον η νηστεία να βρίσκεται μέσα στη λίστα των αρετών. Μα τρώει και ο παπάς. και αμα τρώει ο παπάς, τι είναι ο παπάς. Δόξασοι ο Θεός. Ευχαριστώ χίλιες φορές το Θεό. Πραγματικά και όχι μόνο εγώ αλλά όσοι παρακαθίσαμε παρά τους πόδας του αείμις του δετασκάλου μας τον ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά μέσα από την καρδιά μας γιατί πραγματικά μας δίδαξε την αλήθεια την αλήθεια και δεν πάμε να το πει ο παπάς, δεν πάμε να το πει ο δεσπότης, δεν πάμε να το πει ο πατριάρχης δεν το υπολογίζουμε. Τι λέει ο Θεός αυτό μας ενδιαφέρει τι λέει η Εκκλησία. Εκείνο είναι ο νόμος. Ο νόμος δεν είναι ούτε ο παπάς, ούτε ο δεσπότης, ούτε ο πατριάρχης. Ο νόμος είναι η Εκκλησία. Αυτά που έγραψε η Εκκλησία. Και μη σε απασχολεί. Τι κάνει ο παπάς και τι τρώει ο παπάς. Τώρα προηγουμένως μου έλεγε κάτι, σε λέει θεολόγο. Θεολόγο. Επίσημος ανέβηκε στο βήμα, μίλαγε για την Ιστεία και μετά κάθισε από κάτω και τρώγε κρέατα. Λοιπόν, κατάλαβες. Κατάλαβες τώρα, Με εγώ, μεγάλο, μεγάλο, Να μην δεν ξέρω το όνομά του, ούτε, το, ούτε θέλω να το μάθω, ούτε θέλω να το μάθω, έτρωγε. Ε, Λες και δεν συνέβαινε τίποτα, μέσα στη Σαρακωστή και ο άνθρωπος αγανάκτησε, σηκώθηκε και έφυγε από μέσα, έφυγε και καλά έκανε, έφυγε. Τι να κάτσω να δω, τι να κάτσω να δω, να δω ποιον τον κήρυκα της αληθείας να κάθεται με τη ζωή του, να προσβάλλει τον Θεό, όχι φεύγω φεύγω και καλά έκανε και έφυγε ας το λέει όποιος να είναι για μας η εκκλησία δεν είναι ο παπάς και ο δεσπότης εκκλησία είναι η εκκλησία του Χριστού οι νόμοι, οι κανόνες η Αγία Γραφή το πιδάλιων αυτοί είναι οι κανόνες, αυτοί είναι η εκκλησία εκεί επάνω στηριζόμαστε και όχι στον παπά και στον δεσπότη και δεν με τι είπε ο παπάς και τι έκανε ο παπάς και τι έφαγε ο παπάς και τι έφαγε ο δεσπότης Α φάει ό,τι θέλει και καλό να τον βγει εγώ ακούω τι λέει ο Θεός σας εξήγησα, σας είπα πως πρέπει να νηστεύομαι σας τα εξήγησα όλα, από εκεί και πέρα αποφασίστε εσείς τι πρέπει να κάνετε δικό σας από εκεί κομπολόι και πέρα από εκεί και πέρα δικό σας το βιολί παίξτε το όπως θέλετε εγώ τα είπα πέμπτη αμαρτία η φιλαργυρία μας και κατ' η αγάπη μας και η λατρεία μας προς τα υλικά πράγματα και είπαμε ότι το προέβλεψε ο προφήτης. Ηγάπησαν οι άνθρωποι τα κτίσματα μάλλον ή τον κτίστη. Αγάπησαν οι άνθρωποι τα δώρα του Θεού και όχι τον ίδιο το Θεό. Και αυτό κάναμε κι εμείς. Μας έδωσε ο Θεός τα λεφτά και λατρέψαμε τα λεφτά αντί να λατρέψουμε το Θεό. Μας έδωσε ο Θεός τα σπίτια και λατρέψαμε τα σπίτια αντί να λατρέψουμε το Θεό που μας τα έδωσε. Μας έδωσε ο Θεός τα χωράφια και λατρέψαμε τα χωράφια. Μας έδωσε ο Θεός τις ελιές και λατρέψαμε τις ελιές να λατρέψουμε τον Θεό. Μας έδωσε ο Δόστων τα μπέλια και αντί να λατρέψουμε τον Θεό. Λατρέψαμε τον ίνο, το κρασί και παρατάμε την Κυριακή. Θα το πούμε σήμερα, αυτή θα είναι η τελευταία μαρτία με την οποία θα ασχοληθούμε. Είπε ο Κύριος, εάν με αγαπάτε, θέλω να με αγαπάτε περισσότερο και πάνω από κάθε τι άλλο ψάξε λοιπόν μέσα σου και βρέσε πόσο αγαπάς τον Θεό και πού τον έχεις τον Θεό σε ποια βαθμίδα, σε ποια σκαλή τη σκάλας της αγάπης σου Και αν μένω ο Θεός είναι στο πρώτο σκαλί, άστον εκεί να είναι στο πρώτο σκαλί. αν όμως είναι στο δεύτερο ή στο τρίτο ή στο τέταρτο ή στο πέμπτο και πάνω από το Θεό έχεις τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, την τηλεόραση όλες τις ατομικές μας ικανοποιήσεις και είδε στην τηλεόραση, ε! Στην τηλεόραση τέσσερις ώρες, πέντε ώρες, έξι ώρες, δέκα ώρες, δεκαπέντε ώρες. Δεκαπέντε ώρες. Τηλεόραση. Το Χριστό. Ένα σταυρό και εκείνο μισοβέζικο. Και αν θα τον κάνουμε. Ωραία αγάπη. Ωραία αγάπη. Φημίσου όμως τι είπε δεν θέλω να με αγαπάς έτσι Δεν θέλω, δηλαδή ξέρετε τι σημαίνει δεν θέλω να με αγαπάς Εάν Τον αγαπάς έτσι το Χριστό Τον ευριάζεις Τον ευριάζεις, δεν θέλει, δεν θέλει, Τον προκαλείς Χίλιες φορές να Τον πεις δεν σε θέλω, φύγε Παρά να σε βλέπει να Τον αγαπάς έτσι με την κακή αυτή αγάπη Τον προκαλείς Θεό Τον ευρειάζεις άμα τον αγαπάς λιγότερο Από οτιδήποτε άλλο Δεν τη θέλει αυτή την αγάπη Και τώρα ερχόμαστε Στην έκτη Αμαρτία Η οποία θα είναι και η τελευταία Πρώτον Χριστουγέννων, διότι στο άλλο μάθημα που θα κάνουμε το άλλο Σάββατο, που θα είναι και το τελευταίο πρώτον Χριστουγέννων, θα κάνουμε μία ανασκόπηση γενική όλων των αμαρτημάτων τα οποία μέχρι τώρα έχουμε πει. <Και> Ποια είναι η τελευταία αμαρτία? Η τελευταία αμαρτία είναι η κατάλυσης της αργίας της Αγίας Κυριακής. Επαναλαμβάνω, το τελευταίο αμάρτημα με το οποίο θα ασχοληθούμε κατά το 1997 είναι η κατάλυση της αργία της Αγίας Κυριακής. Επειδή το θέμα μου θα είναι λίγο εκτεταμένο να μην με παραξηγήσετε, σας το λέω από τον προτέρων, ότι δεν θα κάνουμε τη Λειτουργία σήμερα θα μείνουμε μόνο στην ανάλυση του αμαρτήματος αυτού Θα πάρουμε τα πράγματα ιστορικά καταρχάς Ο Κύριος ο Θεός Δημιουργός θυμάστε τα διδαχθήκαμε αυτά από τα παιδικά μας χρόνια δυστυχώς τώρα τα καταργούν τα βγάζουν από τη μέση τα θρησκευτικά και βάζουν πλέον σεξουαλική αγωγή στα παιδιά εκεί καταντήσαμε τα θρησκευτικά είναι πλέον τεμοντέ είναι καθυστερημένα πράγματα και ο Θεός να φυλάξει γιατί έχουμε να δούμε πολύ χειρότερα πράγματα στο μέλλον ε, διδαχθήκαμε λοιπόν από τα παιδικά μας χρόνια ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο σε έξι ημέρες, εδημιούργησε την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη, τον άνθρωπο και στη συνέχεια μας κάνει εντύπωση το εξής, ότι ο Θεός δημιουργεί και μία έβδομη μέρα. Και λέω μας κάνει εντύπωση διότι η πρώτη μέρα είχε λόγο υπάρξεως. Κάτι δημιούργησε ο Θεός μέσα σε αυτή τη μέρα. Η δεύτερη μέρα είχε και αυτή λόγο υπάρξεως. Κάτι δημιούργησε ο Θεός. Η τρίτη μέρα το ίδιο, η τέταρτη μέρα το ίδιο, η πέμπτη μέρα το ίδιο, η έκτη μέρα το ίδιο. Η έβδομη μέρα έφτιαξε ο Θεός την έβδομη μέρα. Που κατά τη γνώμη τη δική μας, τον μοντέρνο χριστιανών. Θα λέγαμε, δεν έχει λόγο υπάρξει Τι έφτιαξε ο Θεός την η μέρα. Τίποτα δεν έφτιαξε. Μα τότε γιατί την έφτιαξε. Την έφτιαξε για να αναπαυθεί. Και θέλετε να σας πω κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Το τονίζει η Αγία Γραφή. Επίησε ο Θεός την ημέρα την 7η και ευλόγησε και αγίασε αυτήν. Ένα πράγμα το οποίο δεν το έκανε στις προηγούμενες ημέρες. Την πρώτη μέρα δεν την ευλόγησε ούτε την υγείασε. Τη δεύτερη δεν την ευλόγησε ούτε την υγείασε. Την τρίτη το ίδιο, την τέταρτη το ίδιο, την πέμπτη το ίδιο, την έκτη το ίδιο. Φτιάνει την 7η ίσα ίσα για να ο Θεό και αυτή την έβδομη μέρα και την ευλογεί και την αγιάζει. Και στη συνέχεια, όταν όταν ο Θεός παραδίνει τον νόμο Του Εις τους Ισραηλίδες βλέπουμε ότι μεταξύ των πρώτων εντολών η τέταρτη καταστηράν εντολή στο δεκάλογο τους τονίζει ιδιαίτερο τον σεβασμό στην ημέρα την 7η. και τους λέει συγκεκριμένα Νίσθητη την ημέρα των Σαββάτων Σάββατα σημαίνει αργία Είναι εβραϊκή λέξη Η λέξη Σάββατο είναι εβραϊκή και σημαίνει αργία Νίσθητη την ημέρα του Σαββάτου Θυμήσου την ημέρα της αργίας Να την αγιάζεις Αγιάζει είναι αυτή Έξι μέρε σε σεργά Και ποιήσεις πάντα τα έργα σου έξι μέρες λέει θα εργάζεσαι και μέσα σ' αυτές τις έξι μέρες θα κάνει όλες τις δουλειές σου τη δε ημέρα τη εβδόμη Σάββατα Κυρίου το Θεό σου την ημέρα την έβδομη θα την έχει αργία μπροστά στο Θεό και όχι μόνον τους το δίνει ω εντολή να τηρούν την ημέρα του Σαββάτου την αρχεία της ημέρας του Σαββάτου αλλά προσθέτει ο Θεός σε αυτή τη διδαχή και δύο θαύματα το πρώτο θαύμα θυμάστε ότι ο Θεός όταν οι Ισραηλίτες επίνασαν μέσα στην έρημο τους έβρεχε το μάνα το θυμάστε αυτό ε, λοιπόν. Όταν ήταν ημέρα Σάββατο, δεν τους έβρεχε μάνα. Διαβάστε την Αγία Γραφή, πάψτε επιτέλους να διαβάζετε μόνο βρομοπεριοδικά. ανοίξτε επιτέλους να διαβάσετε και ένα της προκοπής βιβλίο, το βιβλίο! Να δείτε. Τους έριχνε μάνα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πρώτη, δεν υπήρχε τότε Κυριακή, Πρώτη. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο δεν είχε φαΐ, δεν τους έβρεχε, δεν τους έριχνε φαγητό, πρώτο δείγμα ότι εκείνη την ημέρα και η ελάχιστη εργασία που θα έκαναν να σκύψουν, να μαζέψουν το φαΐ τους, το φαΐ τους, το φαΐ τους να το φάνε, και αυτή η ελάχιστη εργασία απειγορεύεται το μπροστάς του Και το δεύτερο θαύμα ήταν ότι το φαγητό αυτό που τους έστειλε ο Θεός διαρκούσε μόνο μία μέρα. Ορισμένοι την πρώτη μέρα που τους έστειλε ο Θεός φαγητό πήγαν να μαζέψουν γρήγορα να έχουν και για την άλλη, του άρεσε τόσο πολύ αλλά την άλλη μέρα τον βρήκαν σκουλικιασμένο όταν όμως ήταν Παρασκευή μάζευαν για δύο μέρες και όταν ξημέρωνε το Σάββατο που ήταν αργία το φαγητό δεν σκουλικιαζε ο Θεός με ρυμνούσε, το φαγητό αυτό που διαρκούσε κανονικά μία ημέρα όταν ήταν Παρασκευή να διαρκεί δύο ημέρες προκειμένου να μην εργαστούν οι Ισραηλίτες κατά την ημέρα του σαββάτου. Και θα πω και ένα ακόμα στοιχείο και στη συνέχεια θα κάνουμε τις συγκρίσει. Και το τελευταίο στοιχείο είναι το εξής. Όταν ο Κύριος έδωσε αυτή την εντολή, την τέταρτη εντολή στους Ισραηλίτες, οι Ισραηλίτες τα χασαν λίγο. Να μην κάνουμε τίποτα. Τι σημαίνει τίποτα. Από πού μέχρι πού. Πόσο αργία πρέπει να τηρούμε το Σάββατο και γι' αυτό ο Θεός δίνει διευκρινιστική εντολή στο Μωυσή και του λέει προσέξτε όποιος βάλει φωτιά την ημέρα του Σαββάτου φωτιά να μαγειρέψει έτσι να μαγειρέψει όποιος βάλει φωτιά την ημέρα του Σαββάτου να μαγειρέψει λήθης συνθλαστήσετε να τον τσακίσουν με πέτρες να λιθοβοληθεί <χω> όποιος βάλει φωτιά την ημέρα του Σαββάτου για το φαγητό του να το ζητάει, να το φάει να μαγειρέψει να τον πάρετε λέει ο Θεός θα τον βγάλετε έξω από τη συναγωγή έξω από, την, α, από εκεί που ήταν οι σκηνές έξω από το στρατόπεδο θα τον βάλετε μέσα σε μια γούβα και θα του ρίξετε όλοι οι πέτρες να θαυτεί κατά τι τις πέτρες για να δούμε τώρα τι γίνεται με μας; αυτά είπε ο Θεός και τώρα να δούμε την ώρα της αλήθειας να δούμε την πραγματικότητα και να πω και κάτι ακόμα πριν φτάσω στην πραγματικότητα να πω ότι μέχρι σήμερα οι Εβραίοι με πολύ παρακαλώ με πολύ προσοχή και με πολύ λεπτομέρεια κρατούν την αργία του Σαββάτου δεν έχουν αυτή την Κυριακή δεν έχουν πιστέψει στον Μεσσία δεν πίστεψαν στον Χριστό αλλά την αργία του Σαββάτου την τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια και με άκρα λεπτομέρεια και τους βλέπεις εγώ επισκέφτηκα αρκετές φορές τους Αγίους Τόπους ημέρα Σάββατο στα Ιεροσόλυμα νέκρα όταν λέμε νέκρα, νέκρα δεν κουνιέται φίλο. αυτοκίνητο εκτός από τα, τα, τα τουριστικά αυτοκίνητα που πάνε εκεί οι τουρίστες για τους Αγίους τόπους και λοιπά και για τον Πανάγιο Τάφο εκτός από τα τουριστικά τα αστυνομικά και τα ασθενοφόρα δεν κινείται εκείνη την ημέρα δεν θα δεις αυτοκίνητο με εβραϊκό αριθμό να κυκλοφορεί ποτέ ημέρα Σάββατο απαγορεύεται το όχημα κατά την ημέρα του Σαββάτου θα τους δεις, θα πάρουν κατά τις 9 η ώρα τη βίβλο, την Αγία Γραφή θα πάνε στη συναγωγή τους, θα γυρίσουν μετά στο σπίτι τους κλεισμένοι ούτε ταξίδια, ούτε βόλτες, ούτε πικνίκ, ξέρω εγώ τα λέτε, ούτε ούτε ούτε, ούτε τίποτα Για να δούμε εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται. Πού είμαστε το, ο νέο Ισραήλ είμαστε το ηγαπημένο έθνος του Θεού κάποτε ο Θεός αγαπούσε τον Ισραηλιτικό λαό αλλά από τότε που ο λαός αυτός έγινε ο φωνεύς του Θεού από εκείνη τη στιγμή και μετά ο Θεός έστρεψε την αγάπη Του σε εμά, τους αθλίους και ομαρτωλούς στο ελληνικό έθνος. Για να δούμε λοιπόν εμείς πόσο αγαπούμε τον Θεό. Να δούμε πόσο εμείς φυλάσσουμε την αργία όχι πλέον του Σαββάτου, αλλά της Κυριακής. Διότι από τη στιγμή που ο Κύριος κατά την πρώτη ημέρα της εβδομάδας την Κυριακή Τι έλεγε ο νόμο Μιστή την ημέρα των Σαββάτων αγιάζειν αυτοί Να θυμάσαι να αγιάζεις λέει την ημέρα της Αργίας Για να δούμε λοιπόν την ημέρα της Αργίας πως εμείς την αγιάζουμε. Μου λένε τα παιδιά ερχόνται και εξομολογούνται και θα πω για μία ακόμα φορά ότι οι νέοι τους οποίους κατηγορούμε είναι πολύ πιο ειλικρινείς από εσά του μεγαλωμένου στην ηλικία. Οι νέοι έχουν μία, θα έλεγα, περισσή ειλικρίνεια κατά την ώρα της εξομολογήσεως. Και τι μου λένε, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, περνώντας το Σάββατο, μπαίνοντας η Κυριακή, η τηλεόραση προβάλλει ό,τι πιο εσχρό, ό,τι πιο ανήθικο, ό,τι πιο φαύλο, ό,τι πιο πορνικό, ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μην ανοίξετε ποτέ σας τηλεόραση μετά τις 12 τη νύχτα, Σάββατο, ποτέ. Μου λένε όλα τα κανάλια σχεδόν, όλα τα κανάλια εκείνη την ώρα, διδάσκουν πορνεία. Πορνεία! Ότι πιο φαύλο, ότι πιο χιδέο, ότι πιο ανώμαλο, υπάρχει το τη τηλεόραση. Και τώρα το παιδί δεν το περίσκαμπάρει. Τώρα του την έχεις τη τηλεόραση μέσα στο δωμάτιο, είναι η νέα μόδα τώρα. Το κάθε παιδί δεν μπορεί να είναι τηλεόραση να την έχει μέσα στο δωματιό του ότι ώρα θέλει να βλέπει σου κάνει πως κοιμάται και στις 12 τη νύχτα σηκώνεται ξαγρυπνάει πατάει το κουμπί και το δωματιό του γίνεται πορνείο ωραίο Αγίασμα αγιάζουμε την ημέρα της Κυριακής Άλλες μέρες δεν γίνεται Δευτέρα προς Τρίτη, Τρίτη προς Τετάρτη, Τετάρτη προς Πέμπτη, Πέμπτη προς Παρασκευή, Παρασκευή προς Σάββατο Δεν γίνεται Σάββατο προς Κυριακή Η αργία της Κυριακής Εκείνη την ώρα θα βάλει τηλεόραση Τα εσχρά και τα χιδέα και τα βρόμικα Και όταν ρωτάω μερικές φορές στα παιδιά, πας στην εκκλησία, τους νέους. Σας είπα, είναι ειλικρινής. Πού να πάω, παππό μου, πού να πάω, παππούλη μου, πού να πάω στην εκκλησία. Όταν όλη η νύχτα έχω, έχω ξαγρυπνήσει βλέποντας αυτά τα χιδέα και τα βρώμικα, με τι, με τι, με τι, με τι, με τι μάτια. Πλέον θα πάω να αντικρίσω τον Χριστό, την εικόνα του Χριστού. Με τι μάτια θα μπω στην εκκλησία, να δω τι εικόνε των Αγίων την εικόνα της Παναγίας με τι μάτια θα μπω στην Εκκλησία να πάω να δω τον Εσταυρωμένο με τι μάτια όταν όλη η νύχτα έβλεπα αυτές τις χειδές και βρώμικες και εσχυρές εικόνες πως θα πάω μες στην Εκκλησία Όχι δεν πάω Πας την Εκκλησία δεν πάω Να τι κατάφεραν οι άθεοι και οι άπιστοι αυτοί που κρατάνε τα κουμπιά τη τηλεόραση στα χέρια τους να την κατάφεραν δεν φταίνε οι παπάδες που έφυγε ο κόσμος από την Εκκλησία λάθος και δυστυχώς τα ακούω και από χριστιανούς που τα λένε δεν φταίνε οι παπάδες όχι εσείς οι γονείς πρώτα και στη συνέχεια φταίνε αυτοί οι ηγέτες μας αυτοί που κρατάνε τα κουμπιά οι καναλάρχες αυτοί που έχουν τα κανάλια στα χέρια τους αυτοί οι οποίοι εκπόρνευσαν πλέον την νεολαία αυτή Και βεβαίω το παιδί έχει λίγο φιλότιμο Και σου λέει όταν κάθομαι και βλέπω όλα αυτά Τα ανήθικα και τα χιδέα Πού θα πάω στην εκκλησία Δεν με σηκώνει το κλίμα πλέον Αυτά τη νύχτα Θα σας πω όλο το ωράριο της Κυριακής Να δείτε πως αγιάζουμε την ημέρα της Κυριακής Το πρωί χτυπάνε οι καμπάνες Τώρα κάνουμε μήνυση στους παπάδες που βαράνουν τις καμπάνες, τα είδατε στην τηλεόραση, έτσι, όχι καμπάνες τώρα, τις καταργήσουμε και τις καμπάνες. Η φωνή του Θεού, μήνυση, τον έστειλαν στο δικαστήριο τον παππούλοι κάτω και του κόψαν και πρόστιμο, ένα εκατομμύριο λέει να πληρώσει ο άνθρωπος, φτωχός άνθρωπος να πληρώσει από την τσέπη του ένα εκατομμύριο, γιατί, γιατί βάρε στην καμπάνα να πάει ο κόσμος στην εκκλησία, λέει, το μεγάλο έκκλημα, το κακό. Το κακό. Το κακό ήταν αυτό. Λοιπόν, το πρωί χτυπάει η καμπάνα να πάμε στην Εκκλησία και εμείς οι παπάδες περμένουμε στην Εκκλησία να τι ο κόσμος mm. περμένουμε, περμένουμε, περμένουμε, περμένουμε μια γριούλα, δυο γριούλες, τρεις γριούλες, ένας γεράκος, δυο γεράκι, δυο, τρεις, τέσσερι, πέντε Μετράμε στο τέλο σύνολο 10, 20, 30 άτομα μες στην Εκκλησία. Πού είναι, Θεέ μου, εκείνε οι ωραίε ημέρε. Πού είναι εκείνε οι θαυμαστέ ημέρε πριν από 30 χρόνια. Πού είναι εκείνα τα χρόνια τα ωραία που σηκωνόμαστε το πρωί. Η μακαρίτησα, η μητέρα μου, μα είχε σιδερωμένα τα ρούχα, τα καινούργια τα ρούχα. Τα καινούρια. Και μας το έλεγε το καινούριο το ρούχο θα το φορέσεις πρώτα στην εκκλησία να το αγιάσει η εκκλησία, όχι έξω στον δρόμο ούτε στο σχολείο σου το φορέσεις στην εκκλησία να το ευλογήσει ο Θεός και μπροστά η μάνα γιατί ο πατέρας μου ήταν ιερέα και πάει από νωρί, μπροστά η μάνα πίσω εμείς τα παιδιά όλοι στην εκκλησία Πού είναι εκείνες οι ευλογημένες ημέρες που έβλεπες μέσα στην Εκκλησία από τη μέση και πάνω η Εκκλησία όλο παιδιά. Παιδιά, παιδιά. Μπορεί να έχεις φασαρία, αλλά χαιρόσουν να βλέπεις τα παιδάκια. Μπορεί να παίζανε στην Εκκλησία, μπορεί να μαλώναν μερικές φορές, μπορεί να φωνάζανε, δεν πειράζει. Χαιρόσουνα όμως την νεολαία, έβλεπες παιδιά 7, 8, 10, 15, 20, 25 χρονών γεμάτο ο τόπο, παιδιά εκεί στην Αγία Βαρβάρα γεμάτο ο τόπο, παιδιά. <Κι> παιδιά και η εκκλησία γεμάτη έξω, έξω στο πεζοδρόμιο. Οι παλαιοί το θυμώνται αυτό το πεζοδρόμιο όξο γεμάτο, που είναι σήμερα ο κόσμο, τι έγινε ο κόσμο σήμερα, να σα πω τι έγινε σήμερα χτυπάει η καμπάνα γυρίζουμε την άλλη μεριά χτυπάει η δεύτερη καμπάνα σηκωνόμαστε όχι για να πάμε στην εκκλησία για να πάει ο πατέρας για κυνήγι, να πάει ο πατέρας για ψάρεμα η μάνα να ψήσει τον καφέ της να ανάψει και το τσιγάρο της, γιατί είναι τώρα η μόδα τώρα οι γυναίκες καπνίζουν περισσότερο από τους άντρες, έλεγε μια σατιστική τώρα να το τσιγάρο της να κάτσει να διαβάσει την εφημερίδα της και τα παιδιά τα κακόμυρα τα παιδιά δεν ξέρετε πως τα αγαπάω τα παιδιά πόσο με πικραίνει αυτή η κατάσταση ερχόνται πολλές φορές εκεί στην εξομολόγηση μικρά παιδάκια Δέκα χρονών, 8 χρονών, εννιά χρονών, 10, 11, 12... Πά στην εκκλησία. Όχι δεν πάω. Γιατί παιδάκι μου. Δεν με ξυπνάει η μαμά μου. Τι περιμένεις από ένα παιδάκι να σηκωθεί μόνο του. Τι περιμένεις να σηκωθεί μόνο του. Να πάει μόνο του στην εκκλησία καταλαβαίνει το παιδί. Να σηκωθεί μόνο του όταν η μάνα κοιμάται. Ή καπνίζει ή διαβάζει, δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Πού να πάει το παιδί μόνο του. Μπορεί να πάει το παιδί μόνο του στην εκκλησία. Και όταν η εκκλησία απέχει από το σπίτι του ένα και δυο χιλιόμετρα πώ θα πάει το παιδί στην εκκλησία. Πώ. Και να του λέω πα στην εκκλησία με κοιτάει με απορία. Πού να πάω παπούλη. Πού να πάω. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Πού να πάω. Πώ θα πάω στην εκκλησία. Ξέρω εγώ να πάω στην εκκλησία. Εδώ δεν ξέρω να δέσει τα, τα κορδόνια το του παπούτσότου. Εδώ δεν ξέρει να φορέσει την μπλούζα του το κακόμερο και με το δίκιο τους. Πού να πάω παππούλιο μου, που δεν ξέρω. Θερμαίει να σηκωθεί η μάνα του, να τον ντύσει, να τον περιποιηθεί, να τον πίνει, να τον πάρει από χεράκι, να τον πάει στην εκκλησία. <Κι> Όπως έκανε η μάνα η δική μου. <Κι> Πού είναι αυτά τα πράγματα. Έξω ο πατέρας, από την εκκλησία, έξω η μάνα, φυσικά έξω και τα παιδιά. Και να γιατί η Εκκλησία άδειασε, να γιατί οι Εκκλησίες είναι έρημες σήμερα και σήμερα γίνεται το άλλο το κακό, σήμερα αυτοί που δεν πατάνε ποτέ στην Εκκλησία αλλά εδώ με πιάνει η μούρλια μου μένα, μένα με πιάνει μούρλια μου τώρα, εδώ λείπει το καδρόνι, λείπει η σανίδα, η βρεμένη σανίδα εδώ λείπει η σενίδα. το λέω, με παραξηγήσετε, εδώ με πιάνει η μουριά μου. Αυτοί που δεν πατάνε πότε στην Εκκλησία, αυτοί που θα μια φορά το χρόνο στην Εκκλησία, αυτοί που περιμένουν οι Κύριοι και οι Κυρίες να έρθουν μόνο όταν γιορτάζει ο Ναός ή μόνο τα Χριστούγια, αυτοί πάνε να και νόμο με στην Εκκλησία. Σήμερα πήγα σε μια Εκκλησία να λειτουργήσω έρχεται ο Επίτροπος μέσα μου λέει Πάτερ τι θα τελειώσουμε του λέω θα τελειώσουμε γύρω στις 10 και μισή περίπου λόγω του ότι είναι πανήγυρης πανήγυρης ζωνάω σήμερα ήταν το Αγίου Νικολάβου αχ Πάτερ ξέρει εδώ ο κόσμος είναι λίγο καλομαθημένο θα έρθουν λίγο αργά ξέρω εγώ να τελειώσουμε κατά τις 11:00. <Τι> όχι <Τι> όχι <Τι> θα κάνω τα χατήρια εγώ θα κάνω τα χατήρια εγώ, του κάθε προδότη, αυτού που θα έρθει μια φορά τον χρόνο και δεν θα κάνει το χατήρι της γιαγιάς, που θα έρθει, που έρχεται κάθε μέρα. Ε, όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, δεν θα το κάνω αυτό. Όχι. Δεν θα κοιτάξω εγώ τον γραβατά, ούτε θα κοιτάξω την κυρία με τα βαμμένα τα νύχια και τα χείλα Όχι. Όχι. Ποτέ τη δεν ξανάρθει. Ποτέ τη. Αλλήλμο να καταδείξουμε εμεί οι παππάντε να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των μεγάλων κυριών και των μεγάλων κυρίων. Ποτέ. Όχι. Νωρίτερα ναι. Αργότερα όχι. Θα κάνω εγώ τα χατήρια του καθενό. Τι την πέρασε στην εκκλησία. Τι την πέρασε στην εκκλησία. Και αυτοί που βγαίνουν και διαμαρτύρονται ότι βάλαμε λέει θα κουμπίσαμε στην εκκλησία εμεί. Ποιοι τα κουμπίσατε ρε προδότη, ρε πουλιμένο. Ποιο πού ακούμπησε εσύ λεφτά στην εκκλησία, Πότε πάτησε εσύ στην εκκλησία. Πότε ήρθε εσύ στην εκκλησία ρε προδότη, Πότε ήρθε. Μια φορά το χρόνο, το 50 σου, να στο δώσω πίσω, ε! Να στο δώσω πίσω και να φύγει. Να στο δώσω πίσω και να φύγει. Θα υποταχτώ εγώ σε σένα. Αλλά δυστυχώ εκεί κατάτισαν. Πήγα σε μια εκκλησία, βλέπω τον παπά. Βλέπω τον παπά μη γελάσετε, γιατί θα, θα γριέψω, μη γελάσετε, εμένα έχουν πιάσει το νεύρα μου τώρα, σας παρακαλώ καθίστε πρόνιμα Λοιπόν, βλέπω τον παπά καλώς την κυρακούλα, καλώς την κυρακούλα, παίρνει ένα πρόσφορο από μέσα, έλα κυρακούλα πάρε εδώ, πάρε εδώ, πάρε εδώ, πάρε εδώ Του λέω πακούλη ποια είναι αυτή η κυρακούλα Μου λέει πού είναι στο κεφάλι του, λέει τι κουνάς στο κεφάλι σου μου λέει, ε, ε, ε, έρχεται μια φορά τόσο, μου λέει πάνω την καλοπιάσω να ξανάρθει καμιά άλλη φορά. Παπούλη, του λέω τι να σου κάνω, άνοιξε ένα λαϊκό δεν θα, θα σου φύγω εγώ. Θα σε βούτα και να σε βάλω χάμπτω να σε πατήσω. Κάναμε την εκκλησία, δηλαδή τι, τι την κάναμε. Πολλούμε και αγοράζουμε, έτσι. Πολλούμε και αγοράζουμε. Πολλούμε και αγοράζουμε. Να τον καλοπιάσουμε να έρθει στην εκκλησία. Την έχουμε ανάγκη την κυρακούλα και την κυραμούλα και την κυρασούλα. Λες και ποια, ποια είναι αυτή η κυρία. Την έχουμε ανάγκη, Μα ήρθε μια φορά τον χρόνο στην εκκλησία. Της κάνουμε τα χατήρια. Πού είναι ο Χρυσόστομος και ο Βασίλειος ας σου πω εγώ που θα βρισκόταν και η κυρακούλα και η μούλα και ο Γιώργης και ο Νίκος και ο Τάκης. Ας σου λέγα εγώ που θα ήταν. Τα στήρας, τα στήρας. Κλειστή εκκλησία. Έξω. Έξω οι κίνεδοι, έξω οι προδότες, έξω οι πουλιμένοι… έξω, έξω από την Εκκλησία! Κάποτε ξέρετε τι μου είπανε, θα στην την Εκκλησία! Τι λέω θα την κλείσω εγώ πρώτα, μην ανησυχείτε, εγώ θα σας την πρώτα την Εκκλησία. Δεν θα προλάβετε! Δεν θα προλάβετε! Θα την κλείσω εγώ την Εκκλησία! Και νομίζετε ότι οι παπάθες δεν κάνουν απεργία κάνετε λάθος. Λάθος κάνετε. Έπρεπε οι παπάδες να κάνουν απεργία. Όχι για λεφτά. Όχι για λεφτά. Όχι για λεφτά. Για να γυρίσει ο κόσμο πίσω. Εγώ τόπα σε μερικούς παπάδες. Κλείστηρε του λέω. Κλείστηρο". Αλλά βλέπετε. Κοιτάξτε. Τώρα θα πέσω άλλο άστο. Καλύτερα να μην τα πω. Κλείστε ρε του λέω την εκκλησία, κλείστε ρε, τι ανάγκε έχεις. Κλείστε την πόδι και την Κυριακή. Γράψτε απ' έξω, εισέρεξη διαμαρτυρία δεν λειτουργάμε σήμερα. Κυριακή. Και όχι την Κυριακή, την καθημερινή Κυριακή. Το Αγίου Νικολάου σήμερα, εισέρεξη διαμαρτυρία, ο ναός του αγίου Νικολάου δεν λειτουργεί. Τελείωσε. Εγώ τα φωνάζω. Τα γράφω, τα γράφω να πάτε να τα κάτι στο δεσπόδι. Γραμμένα είναι εδώ. Γραμμένο. Γι' αυτό έχω πει στον αδελφό τον Νικόλαο να φέρει με πάρα το μέλλον τεμάτοι την εκκλησία, κλείστηνε. Την Παντάνασα, κλείστηνε. Κλείστηνε. Κλείστηνε, βάλει λουκέτο. Μία Κυριακή, δύο Κυριακές, τρεις Κυριακές, πέντε Κυριακές, δύο μήνες, τρεις μήνες κλείστο. Επιτέλους, κλείστο να μαζευτούν, να δούμε τι θα γίνει. Κλείστηνε. Μη μιλάτε. Τα πούνε ότι τον διώξανε. Καλά κάναμε και τον διώξανε. Τους διωγμένους. Τους διωγμένους. Καλά έτσι, έλε, έτσι έλεγε ο πατήρ Γερβάσιος. Τους φευγά τους διώξανε. Αυτοί είναι οι έχουν φύγει ήδη. Όταν κάποτε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τους έλεγε φευγάτε τον ρωτάγανε αυτοί μας διώχνεις? όχι ούκα πάγω μας. Σα συνάγω. Φευγάτε. Τώρα σας μαζεύω. Για την άλλη τη κύριε θα δείτε και να με παρακαλάτε. Εγώ είμαι υπέρ της απεργίας των πεπάντων. Όχι για τούτο. Το ξέρετε. Τουλάχιστον όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι εγώ ο Θεός δραχμή δεν έχω πάρει. Δραχμή τσακιστή. Το λέω και το φανάζω. Τσακιστή δραχμή. Τυχερά για μένα δεν υπάρχουν. Δεν παρακαλάω, δεν θέλω και γι αυτό τους βάζω όλους πόστα, δεν έχω εγώ τέτοια πράγματα, τυχερά δεν υπάρχουν. Κι όσοι μου δίνουν ξέρουν μετά θα πάω σε ένα αυτοκόλλα να τα δώσω, θα φύγουνε και δεν τα λέω για να καμαρών, δεν είναι δικά μου μάλωστα, όχι. Κλείστηνε μωρέ, κλείστηνε την Εκκλησία επιτέλους, κλείστηνε. Να δω τι θα κάνουνε, κλείστη τα Χριστούγεννα, κλείστηνε, να μην πατήσει κανείς δοκοινωνήσεις, λοιπόν. Πίστευε λοιπόν. Να δούμε τι θα κάνουμε. Και δεν πάνε να πούνε ότι τους διώξαμε και δεν τους ξέρω, Καλά τους κάναμε τους διώξαμε. Τους φευγά τους. <Σεύγε> δεν πειράζει. Να μην πάνε. <Σεύγε> δεν χάθηκε ο κόσμος. <Σεύγε> δεν χάθηκε ο κόσμος. Εκείνοι θα πάνε σε μια άλλη εκκλησία που τους αρέσει η εκκλησία. Επανέρχομαι στο θέμα. Πού είναι οι χριστιανοί την Κυριακή Κοιτάμε να τους μαζέψουμε με λειτουργές. Τους μοιράζουμε πρόσφερα. Τους κάνουμε δωράκια. Σιγά σιγά θα τους μοιράζουμε δαχτυλίδια και βραχιόλια. Για να, να, να αρχίσουν να μαζεύονται στην Εκκλησία. Θα τους μοιράζουμε πέτο χίλιαρα και δεκα χίλιαρα. Για να παίρνουμε να κόσμο στην Εκκλησία. Μου λέγε ένας παππούλης, εγώ μου λέει θα πάω να εισηγηθώ κάτω στη Μητρόπολη να κάνω μια λειτουργία 9 με 11 λέει. Γιατί ορισμένοι βαριόνται να έρθουν. Μάλιστα. Και τους μάζεψες τώρα. Μάλιστα. Πήγαινε κάνει και 11 με 12 και 12 με 2 και τι έγινε. Σιγά μην έρθουν. Σιγά μην έρθουν. Σιγά μην είναι ο ύπνος το εμπόδιο. Μην μιλάτε. Και μετά, τι γίνεται μετά. Στην εκκλησία δεν πάμε. Στην εκκλησία δεν πάμε. Γυρνάμε πίσω και όσοι πήγανε Λες και είναι μια καθημερινή ημέρα, θα βάλουμε το φαΐ μας, θα βάλουμε το πλυντηριό μας, θα βάλουμε τη σκάφη μας, θα ζυμώσουμε, θα σκουπίσουμε, θα κάνουμε όλες τις δουλειές του σπιτιού, θα αερίσουμε το σπίτι, θα στρώσουμε τα κρεβάτια, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Παλιά! Παλιά! Δεν ξαναφωνάζω. Προσέχετε με τώρα. Δεν ξαναφωνάζω. Θα κοιτάξω να συγκρατήσω τον εαυτό μου. Με συγχωρείτε που φώναξε μέχρι τώρα, αλλά είμαι λίγο στενοχωρημένο με αυτά που γίνονται. Λοιπόν, τώρα θα κοιτάξω να συγκρατηθώ. Λοιπόν, παλιά, θυμάμαι την Κυριακή, τη γνωρίζαμε. Τι άλλε μέρε τι μπερδεύαμε που και που. Και ρωτάγαμε μερικέ τι μέρε σήμερα, Είναι Τρίτη, Είναι Τετάρτη, Ξέρω εγώ τι Πέμπτη, πέμπτη είναι, Τι μέρα είναι σήμερα. Μπερδεύτηκα. Κυριακή δεν την μπερδεύαμε ποτέ Γιατί ξεκίναγες το πρωί με την εκκλησία σου Μετά γίναγες πίσω στο σπίτι Δεν υπήρχε δουλειά, αργία Με τα καλά μα τα ρουχάκια μέσα στο σπίτι προσεχτική, το απόγευμα θα πηγαίνουμε στο κατηχητικό το το, Τον το Γιώργη θα πηγαίνουμε στο μα μας και λοιπά. Ξέραμε είναι Κυριακή σήμερα πάει τελείωσε Αυτό δεν τον μπερδεύαμε ποτέ Σήμερα ούτε ξέρω τι γίνεται μια καθημερινή ημέρα. Όλες οι δουλειές επιτάπητος. Όδες, όλες οι δουλειές κανονικά. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και αν σήμερα διακρίνουν την Κυριακή, ξέρετε από τι διακρίνουνε. Επειδή γίνονται τα ποδόσφαιρα εκείνη την ημέρα. Από κείνο διακρίνεται σήμερα η Κυριακή. Όχι από την Εκκλησία, από τα ποδόσφαιρα. Ωραία αγιάσαμε την ημέρα σας νύστην την ημέρα των Σαββάτων αγιάζειν αυτήν Ωραία την αγιάσεις την ημέρα σου Ωραία πολύ ωραία Τελειώνω και θα τελειώσω με το εξή. Ο Θεός σου έδωσε έξι ημέρες για να πει πάντα τα έργα σου και εσύ άρπαξες από τα χέρια του Θεού και την 7η ημέρα τη δικιά Του την Αγιασμένη, την Ευλογημένη και την έκανες σαν τα μούτρα σου. και θα πω αυτό το οποίο είπε ένας σύγχρονος ομιλητής ζει ο καημένος Ευλογημένος Γέροντας, Επίσκοπος επάνω στη Κλόρινα είπε σήμερα την Κυριακή πρέπει να πάψουμε να την λέμε Κυριακή πλέον σατανική, δαιμονική, διαβολική πες τη με τέτοιο όνομα γιατί αυτό το έτσι την καταντήσαμε πλέον σηκώνομαι Κυριακή πρωί να πάω στην εκκλησία και μόνο εκείνη την ημέρα μυστήριο πράμα μόνο εκείνη την ημέρα βλέπεις τα παιδιά να βγαίνουν από τα στέκια τα νυχτερνά κέντρα τα κέντρα των Αρκομανών. Τα βλέπεις να βγαίνουν πρεζάκηδες, κοτισμένα με χασίσα. Βλέ... Τα βλέπεις να πηγαίνουνε ζαλισμένα στον δρόμο από το κρασί, από το τσιγάρο μεθυσμένα. Τα βλέπεις τα λυπάσαι. Δεν σας λέω πράγματα που, που τα άκουσα, σας λέω πράγματα που τα βλέπω. Τα βλέπω γιατί κάθε Κυριακή πρωί πηγαίνω στην εκκλησία μου με αδελφούς εδώ που με εξυπηρετούν με τα αυτοκινητά του και τα βλέπω αυτά με τα μάτια μου κατήνδυσε η Κυριακή η μέρα όχι μόνο εργασίας αλλά θα έλεγα η μέρα βλαστημίας και ύβρεο απέναντι στο Θεό και θα σου πω και κάτι ακόμα και θα τελειώσω θα προτιμούσα εγώ την Κυριακή να δουλεύαμε θα δουλέψουμε κανονικά θα μου πεις τι γίνεται τώρα μας κοροϊδεύεις όχι δεν σας κοροϊδεύω λέω την αλήθεια θα προτιμούσα η Κυριακή να, είναι, να μην είναι αργία. Να είναι αργάσιμη. Επήγα στην Αμερική. Σα το είπα. Πήγα στην Αμερική και στον Καναδά. Έμεινα δύο μήνες περίπου. Τους έβλεπε Κυριακή εκεί. Δεν υπάρχει αργία. Κυριακή δεν είναι αργία. Δουλεύουν κανονικά. Δεν υπάρχουν ούτε κέντρα ανοιχτά, ούτε ναρκωτικά, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, Ξέρει ο άλλος, το πρωί κύριε, έχω δουλειά, θα σκοτώ, θα πάω στη δουλειά μου. Μακάρι να δουλεύαμε την Κυριακή. Όχι διότι δεν θέλω την αργία, τι θέλω την αργία της Κυριακής. Αλλά προκειμένου να γίνονται όλα αυτά τα, τα έσκη, τα φοβερά και το, το Σαββατοκύριακο να γίνεται κόλαση η Ελλάδα χίλιες φορές να δουλεύουμε τουλάχιστον να πάψει αυτό το έσχος, αυτό το όργιο το οποίο γίνεται μέσα στο, στη χώρα μας την ευλογημένη Μύστητη την ημέρα των Σαββάτων αγιάζει με αυτή θα με ρωτήσετε τι δουλειά θα κάναμε την Κυριακή τώρα θα ήθελα να φωνάξω τώρα θα ήθελα να φωνάξω αλλά Σα το υποσχέθηκα, δεν θα φωνάξω. Κάνω εξομολόγηση δημόσια. Τίποτα. Μην μου κάνετε ερωτήσει, γιατί ξέρω εσείς οι γυναίκες είσαστε πολλές φορές φοβερές. φοβερές. Δεν είσαστε για, για κουβέντα σας, δεν είσαστε για κουβέντα. Λοιπόν, σας αγαπάω, αλλά είναι αλήθεια να τη λέμε. Τίποτα. Όσον αφορά τον εαυτό σου και την οικογένειά σου, δεν θα κάνεις την ημέρα της Κυριακής τίποτα. Μαγείρεμα, την προηγούμενη. Κρεβάτια, ε, σάρωμα, ζύμωμα, τίποτα, τίποτα. Γελάτε, δικό σου το πρόβλημα. Δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί. Κάντε όπως νομίζετε, εγώ σας το λέω, να φύγει από πάνω μου και από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω πάρει στο λαιμό μου καμία ψυχή από σας. Και έτσι, κάντε καλά με το Θεό και με τη συγκρισσή σας. Τίποτα! Τίποτα! Όσον αφορά τον εαυτό σας, τίποτα! Την Κυριακή ούτε πολλούμε, ούτε αγοράζουμε, ούτε εργαζόμεθα, τίποτα! Και μπορείς να κάνεις δουλειέ αν θέλεις. Αλλά τι δουλειέ. να πας στο άσυλο ανιάτων να ταΐσεις και να πλύνεις πέντε-εξιαρώστος. Η ωραίότερη δουλειά. Θα πάρεις μισθό από τον Θεό. Θα πάρεις μισθό από τον Θεό. Θα γραφτεί το όνομά σου εν βίβλο ζωής. Να πας επάνω στο άσυλο Ανιάτων, να πας στο γυροκομείο και να παρακαλέσει εκεί, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ να ανέβω επάνω να πλύνω δύο-τρεις γερότησες που δεν μπορούν δύο-τρεις γέρους που δεν μπορούν Πού να αντέξουν και εκείνες οι κακόμυρες, πού, πού να απολογηθούν έχει έχεις 120-130 άτομα ποιο να πρωτό, ποιο να πρωτοσκουπήσεις ποιο, ναι, ποιο, ναι, ποιο να πρωτοσκουπήσεις Θες να κάνεις δουλειά την Κυριακή, δουλειά ευλογημέ πήγαινε εκεί πάνω να βοηθήσεις γιατί αυτή είναι προς δόξα Θεού αυτή η δουλειά ναι επιτρέπεται θες να κάνεις δουλειά την Κυριακή μπορείς να ζυμώσεις πρόσφορο την Κυριακή πρόσφορο όχι ψωμί για το σπίτι σου πρόσφορο για την Εκκλησία δεν θέλω ερωτήσεις πρόσφορο για την Εκκλησία μπορείς ότι είναι προς δόξαν Θεού μπορείς την Κυριακή να το κάνεις και το μόνο που μπορείς να κάνεις για σένα, για τον εαυτό σου και αυτό εξανάγεις για να μην εξαντληθούμε να μην πέσουμε χάμου, το μόνο που επιτρέπει ο Θεός το θυμάστε, το είπε και στους μαθητές του. να φας θυμάστε όταν οι μαθητές επήραν τα στάχια και τα στα χέρια τους και τα ξεφλούδιζαν και τα τρώγανε και τους κατηγόρησαν οι, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέει ο Κύριος όχι, πεινάνε, Πρέπει να φάνε. Αυτό μπορείς να το κάνει. Το φαγητό θα είναι έτοιμο όμως από την προηγούμενη. Μην πει τι θα πει ο άντρος Δεν με νοιάζει τι θα πει ο άντρος σου. Γκάται με τον εξομολόγωσαι από εκεί και πέρα. Δεν με στενοχωράει αυτό. Εγώ πρέπει να σου πω για αυτό δεν έρχεσαι εδώ. Να ακούσεις το Λόγο του Θεού. Δεν ήρθες. Δεν να σου πω. Για τον άντρα σου ήρθες να σου το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν λέει αυτό. Δι' τελειώσαμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τελειώσαμε το άλλο Σάββατο πάλι.